Καλησπέρατες, καλησπέρα σας. Ακούτε τις ραδιοκαταγραφές. Τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωση. Μπορείτε να μας ακούτε από το 91.2 FM της Σπυριακής Εκκλησίας και από το www.hfe.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email της εκπομπης ραδιοκαταγραφέ ραδιοκαταγραφές-papakichfe.gr Ενώ για σχόλια και παρατηρήσεις μπορείτε ακόμα να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο του σταθμου 210 210-4118-640 και 210-4118-602. σε μαζί σας θα είναι, και για μία ώρα ακόμα περίπου, ο Αλέξης Παπάς. Καλησπέρα Ελισάβε. Ο Δημήτρης Γιάνγκου. Γεια σας. Ο Παναγιώτης Παπαγιουργίου. Καλησπέρα. Και η Ελισάβετ Σαλιβέρο Καλησπέρα. στον πανεπιστημιακό χώρο ε, έχουν γίνει πολλά περιστατικά και ως φοιτητές ε, αν μη τι άλλο μας επηρεάζουν και μας προβληματίζουν. Ε, δυστυχώς οι άσχημες καταστάσεις που δημιουργούνται από φασαρίες από αναρχικούς ή μη, από ακαδημαϊκούς ή εξωσχολικούς από οποιονδήποτε τέλο πάντων, δεν είναι λίγες και συχνά δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο ατομικά στους φοιτητές, αλλά όσο και γενικότερα στην πρόοδο των μαθημάτων και στην πρόοδο του, του εξαμένου τους. Ένα παράδειγμα είναι μία καταγγελία που έγινε για ένα περιστατικό επίθεση στην νομική, τότε που γινόντουσαν τα πολλά επεισόδια, δεν πάει πολύ καιρό, που μπήκαν μέσα πολύ μαυροτημένοι τύποι, φοιτητέ ή εξωσχολικοί, και διέκοψαν την εξεταστική των παιδιών. πούμε ένα παράδειγμα μια καταγγελία ενός φοιτητή που παρευρίσκεται εκείνη την ώρα στην αίθουσα που έβγαλε στο φως τη δική του εμπειρία Περιγράφει λοιπόν ένας φοιτητής Αυτό που έζησα μαζί με άλλους 300 συμφοιτητές μου στην νομική Αθηνών που σπουδάζω με έκανε να φύγω με δάκρυα ντροπή και αγανάκτησης Είμαι 20 ετών λέει Όσο παπούσμου μου όταν πολεμούσε στο αλβανικό μέτωπο, αλλά εγώ σήμερα το 2011 έμεινα απλά 1,8 μέτρα από Μάρβαρο. Σήμερα το πρωί γράφαμε εξεταστική στο Εμπορικό Δίκαιο στον 5ο Όροφο τη Νομική. Ξαφνικά, κάπου μετά τι 11 γινόταν χαμό από φωνέ και δυνατή μουσική από τα τραπεζάκια των αριστερών φοιτητικών παρατάξεων. Οι επιτηρητές πληροφορούνται πως ομάδα με άγριε διαθέσεις παρεμποδίζουν την εξεταστική βρίζοντας όσους φοιτητές γράφουν ως φασίστες και ακροδεξιούς ενάντια στους 300 λαθρομετανάστες. Η επίκουλος καθηγήτρια μας είπε αν έρθουν από το αμφιθέατρο 10 την ώρα που γράφαμε να μην αντιδράσει ουδε Πράγματι, ξαφνικά εισβάλλουν καμία τριανταριά μαυροντημένοι, ορλιάζοντας και, βρίζοντα, και βρίζοντας μας. Ενώ μας έβρισαν και μας απειλούσαν επί δέκα λεπτά ως μη ανθρωπιστές που απλώς γράφουμε το μάθημά μας και ενώ όλοι μας είχαμε μίνε αγάλματα, μία κοπέλα Ελληνίδα με όνομα χαρακτηριστικό για τα αγάλματα βρήκε το στένος και αντέδραση. Τι το ήθελε η Μελίνα και το κάνε? Όρμησαν επάνω της με βρισχές και τη χτύπησαν, ενώ μία από την ομάδα της άρπαξε την γόλα και την έκανε κομματάκια. Ναι, η ανθρωπίστρια φιλάνθρωπος πήρε την γόλα της Μελίνας που αντέδρασε σαν παλικάρι μέσα στα αγάλματα και την έσκησε. Τελικά στο άσυλο όποιος μιλάει το πληρώνει ακριβά και σαν να μην αυτό, την απειλούσαν ότι θα τις κάνουν κακό γιατί ξέρουν ποια είναι. Η Μελίνα μίλησε να προστατέψει εμά, τα αγάλματα και τα αγάλματα όπου παραμείναμε αγάλματα στο φόβο της τρομοκρατίας και της βίας της μιοψυφίας. Δεν ξέρω αν η Μελένα είναι ή έφυγε καλά. Ξέρω ότι έφυγα με δάκρυα αντροπής, ότι αν ήμουν τότε εγώ στη θέση του παππού μου, δεν θα υπήρχε έποσο 40, αλλά ντροπή και υποδούλωση. Η δημοκρατία δεν υπερασπίζεται από αγάλματα, αλλά από μελίνες που δίνουν ψυχή στα μάρμαρα. Είμαι, φοβη... «Είμαι ένα φοβισμένο άγαλμα, όπως χαρακτηριστικά λέει. Δεν κάνω γενομικό αλλά ούτε για Έλληνας πολίτης. Θα αφήσω τις σπουδέ. Έτσι κι αλλιώ το δίκαιο των τραμπούκων, μαυροφόρων και των λαθρομεταναστών θα περάσει. Δεν έχουμε μέλλον εμεί. Δρέπουμε. Συγνώμη, Μελίνα. Με, Συγνώμη, με, Παππού. περιγράφει ο φοιτητής της νομικής, ε, ίσως την έχουμε ζήσει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό όλοι οι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου άτομα που είτε ανήκουν στους φοιτητές της σχολής μας είτε δεν ανήκουν στους φοιτητές, ε, παρεμβαίνουν στην ζωή της σχολής, στη ζωή των φοιτητών, διακόπτοντας πολλές φορές μαθήματα, διαμαρτυρώμενοι για κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, για κάποιο πρόβλημα των φοιτητών της σχολής, για πολλά πράγματα. Συ συγκεκριμένα από αυτά που μας είπε ο φοιτητής μου έμεινε προσωπικά ότι τελικά στο άσυλο όποιος μιλάει το πλήρω κρυβά όπω μίλησε, δηλαδή, συγκεκριμένη κομπάλια Μελίνα και στην ουσία μίλησε εκ μέρους όλων των παιδιών που ήταν εκείνη την ώρα στην αίθουσα, ε, βλέπουμε ότι δύσκολα ε, μπορεί κάποιος να εκφραστεί ελεύθερα σε μια υποτεθέμενη δημοκρατία ε, που θέλει να υπάρχει άσυλο στις σχολές, δηλαδή ελευθερία και ασφάλεια για τους φοιτητές, ε, και βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αντίθετα, κάποιοι κακοπροαίρετοι ή κακόβουλοι άνθρωποι ε, εποφελούνται κατά κάποιον τρόπο και κάνουν απαράδεκτα, απαράδεκτα πράγματα στις πανεπιστημιακές σχολές. Ο φοιτητής αυτός της νομικής, ο οποίος καταγράφει την εμπειρία του σε αυτό το κείμενο, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και αναδημοσιεύτηκε σε κάποια site, δηλώνει στο τέλος του κειμένου του ότι είναι τόσο μεγάλη απογοήτευση που νιώθει από όλα όσα έχει ζήσει και να φανταστούμε ότι είναι μόλις πρώτο μόλι μόλις έχει περάσει στη, στη σχολή με, με τόσο κόπο και προσπάθεια που όλοι ξέρουμε ότι χρειάζεται για να περάσει κάποιο στο Πανεπιστήμιο και ειδικά σε μια σχολή σαν νομική, ε, κι όμως μέσα κιόλας στο πρώτο εξάμεινο της φοιτησής του, ε, τα γεγονότα, όπως λέει, τον οδηγούν στο να πάρει την απόφαση ότι αυτή η σχολή δεν του ταιριάζει, αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα δεν του ταιριάζει, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει πια και ζητή μια διέξοδο φυγής. Είναι λύση όμως η φυγή. Γενικά τα περισσότερα παιδιά και οι περισσότεροι φοιτητές είναι απογοητευμένοι και καθόλου ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα και ενώ ξεκινάμε όλοι με ιδανικά και το όνειρο ότι τελειώνουμε την πρώτη ηλικία, πάμε καλά, περνάμε στη σχολή ε, που θέλουμε ή που τέλο πάντων είναι καλή για εμάς, ε, πολύ σύντομα απογοητευόμαστε, πέφτουμε και βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο ροδαλά τα πράγματα ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες και ότι πλέον δεν είναι έχουμε τη δικαιολογία που είχαμε ως μαθητές. Ε, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, πρέπει να αντιδράσουμε και στην ουσία πρέπει να αλλάξουμε ό,τι δεν μας αρέσει. Ε, Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές ε, βλέπουμε ότι δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο και προφανώς και δεν είναι σωστή τη φυγή όπως λες αλεξια αλλά κάποιες φορές δεν ξέρεις πόσο αντέχει ένας άνθρωπος να μείνει και να συνεχίσει βέβαια όπου βλέπουμε ότι όπου έμειναν οι άνθρωποι και προσπάθησαν και αγωνίστηκαν όπως α πούμε ο, παπά, ο παππούς του παιδιού ε, την περίοδο του 40 ε, είχαμε θαύματα δεν δηλαδή, ξέρω είναι και μια πρόκληση να κάνουμε και εμείς κάτι πολύ δυνατό. Μπορεί όμως εκπρότησε όψεως να μην αντέδρασε, αλλά μπορούσε μετέπειτα σιγά σιγά να δείξει έναν άλλο χαρακτήρα και να αντιδράσει μπροστά στην ε, απολυτευχία ε, αυτών που συνέβησαν μπροστά του. Κι όμως το ότι βρήκε τη δύναμη και την όρεξη μετά από όλα αυτά να καταγράψει ο Λαός είναι σημαντικό γιατί ε, όπως και εμείς, δεν θα είχαμε ακούσει ποτέ τα όσα έγιναν. Ε, θα ήταν ένα, μία ακόμα τραγική ημέρα στην ζωή κάποιων φοιτητών κάπου στα ελληνικά πανεπιστήμια. Κι όμως, ε, επειδή αυτό το παιδί έγραψε, κατέγραψε όλα όσα έζησε ε, και τα δημοσίευσε μέσω του διαδικτύου, ε, βρίσκει απήχηση το κειμενό του γνωρίζουν και άλλοι άνθρωποι για τα όσα συμβαίνουν και ίσως ε, αν πολύ ευαισθητοποιηθούν από αυτό και άλλα συμβάντα που, ε, που γνωστοποιούνται, ε, ίσως κάτι μπορέσει να αλλάξει. Είδαμε προηγουμένως τα γεγονότα που έγιναν στην Νομική Σχολή Αθηνών, όπου ε, μία ομάδα αγνώστων, θα μπορούσαμε να πούμε, ε, εισέβαλε σε ένα αμφιθέατρο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, διέκοψε τις εξετάσεις και με τις διαμαρτυρίες και με τις φωνές τους ε, δημιούρισαν μία πολύ άσχημη κατάσταση που οδήγησαν έναν φοιτητή της νομικής στο να, γράψει την, να καταγράψει την απογοήτευσή του και να την διαδώσει μέσω του διαδικτύου. Στον αντίποδα ε, έχουμε μία είδηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα από το Τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου όπου πάλι μία ομάδα ατόμων φοιτητών ή μη, δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα από τον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς ε, διέλυσαν τη συνεδρίαση του τμήματος. Ο πρόεδρος του τμήματος προσπάθησε να πείσει τους καταληψίες να αποχωρήσουν ειρηνικά. Ε, μετά την αυτά διάρνησή τους όμως, η Γενική Συνέλευση του τμήματος συνεδρίασε για το συγκεκριμένο θέμα. Όμως, οι φοιτητέ ξανά τη συνεδρίαση. Και έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος αποφάσισε να ξεκινήσει την πειθαρχική διαδικασία κατά των καταληψιών. Ε, να σημειωθεί ότι ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, αρμόδια για να εκδικάσουν την κάθε περίπτωση είναι το δικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, το Πρετανικό Συμβούλιο και η ολόκληρη η σύγκλιτο του ΑΕΗ. Ε, ίσως είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται σε ελληνικό πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ε, και ποινές σε φοιτητές κάποιου τμήματος. Η ποινή βασίζεται στη διατάξει του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως γνωρίζουμε, εσωτερικό κανονισμό είναι υποχρεωτικό να έχουν όλα τα πανεπιστήμια, άσχετα αν εφαρμόζεται ή όχι στην καθημερινή πράξη. Αυτός ο κανονισμός συμπληρώνεται από τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό που ισχύει για όλα τα ΑΕ και εκδίδεται από το Υπουργείο ε, και η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος για την επιβολή ποινής βάσει των όσων ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός θεωρείται ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα της ΠΑΤΡΑΣ και γενικά των ελληνικών πανεπιστημίων για την αντιμετώπιση ανάλογων πράξεων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ετοιμάζεται να συνεδριάσει και να αποφασίσει για φοιτητέ. Και του τμήματο μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα πρόκειται για την περίπτωση μια μικρή ομάδα περίπου 10 φοιτητών τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά πάλι, οι οποίοι έχουν καταλάβει χώρο 15 τετραγωνικών μέτρων εντό του ΑΕΗ. Οι ποινέ αρχίζουν από την επίπληξη και φτάνουν έω την αφαίρεση τη φοιτητική ιδιότητα. Ενδεικτικά, άλλε ποινέ είναι η απαγόρευση η συμμετοχή σε εξετάσει και η αναστολή τη φοιτητική ιδιότητα για ένα διάστημα. Παραβατικές συμπεριφορέ εντός των ΑΕΗ δεν επιτρέπονται και όσοι τις κάνουν προσβάλλουν το άσυλο και δίνουν επιχειρήματα σε όσους επιθυμούν να καταργηθεί. Σχολιάζει ο κ. Παναγιωτάκης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και καταλήγει. Το ελληνικό Πανεπιστήμιο είχε ξεχάσει ότι υπάρχει η δυνατότητα μετά από δίκαιη κρίση επιβολή ποινών προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τα γεγονότα αυτά που γίνανε στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν είναι πρωτόγνωρα σε καμία περίπτωση. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για αντίστοιχα γεγονότα στη Νομική Σχολή Αθηνών και όπως όλοι οι φοιτητές ξέρουν, είναι πολύ συνηθισμένα αυτά τα φαινόμενα μέσα στον Πανεπιστημιακό χώρο. και αξιοσημείωτε το γεγονός ότι ένας πρίτονης πήρε μια τέτοια απόφαση και δεν έκανε κάτι που ίσως άρεσε ή χαϊδεύε τα αυτιά σε κάποιους ανθρώπους, αλλά με αρκετή δυναμικότητα αποφάσισε ότι πρέπει να επιβάλει τη δικαιοσύνη που αυτός την ουσιανό ρόλο του, και να εξηγιάνει κατά κάποιον τρόπο τα φαινόμενα στο πανεπιστήμιο. Ε, η ενέργεια είναι μάλλον πρωτοφανή, καθώς μέχρι τώρα τα αρμόδια όργανα, τα ακαδημαϊκά όργανα των ελληνικών ναί, δεν είχαν ξαναεπιχειρήσει να επιβάλλουν την τάξη στο ίδρυμά τους με νόμιμες σε όσους καταλύουν την ακαδημαϊκή λειτουργία. Αντίθετα, σε συχνές περιπτώσεις επεισοδίων, διάλυση συνεδρίασης οργάνων όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ή και αυθέρα των καταλήψεων σε πανεπιστημιακού χώρου, οι αρχέ των ελληνικών ΑΕΕ επιδίωκαν να κλείσουν το θέμα χωρί ουσιαστικέ κυρώσει. Το ΔΣ όμω του τμήματο ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την προεδρία του πρίτανη κ. Γεώργιου Παναγιωτάκη, τιμώρισε δύο φοιτητέ από την ομάδα που εισέβαλε στην συνεδρίαση τη συνέλευση του τμήματο με την ποινή τη εξάμενη αναστολή φοιτηση με αναστολή. Η του Πανεπιστημίου ε, Πατρών ε, σχολιάζει ότι η επιβολή ποινών θα γίνεται προ όλα τα μέλη τη ακαδημική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου και καθηγητέ και φοιτητέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι ε, πολλοί καθηγητέ σε διάφορα πανεπιστήμια ε, έχουν κάποια, ε, κάποια αυταρχική συμπεριφορά, ίσω ή κάποια αδικαιολόγητη, ότι δηλαδή βλέπουμε πολλέ φορέ ε, να. Αφαιρετούν να κάνουν κάποιες παρανομίες είτε αυτό έχει να κάνει με τις εξετάσεις των παιδιών ή την διαχείριση των φοιτητών, την ισότιμη διαχείριση των φοιτητών, είτε ε, όταν εμπλέκονται με κάποια κόμματα, κάποιε κομματικέ παρατάξεις ή κάποια σκάνδαλα στον ακαδημαϊκό χώρο. Α περάσουμε όμω τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Στρέψαμε λοιπόν από το μουσικό μας διάλειμμα και έχοντας ακόμα στη μνήμη μας όσο διαβάσαμε τις ειδήσει δηλαδή για την νομική και για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έτσι βρήκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάθεση μιας παλιάς φοιτητρίας, πάνω αρκετά χρόνια από τότε που ήταν εκείνη στη θέση μας ε, που μας μιλάει για την α, τότε εποχή και για το ότι στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα ακόμα και σήμερα. Λέει λοιπόν ότι όταν ήταν φοιτήτρια ξυπνούσε νωρί, Πάντα έχει λόγους να ξυπνάει νωρί. Κάθε μέρα επαναλάμβανε στον εαυτό της πρέπει να σπουδάσω, πρέπει να προχωρήσω. Σπατάλησε τέσσερα σχεδόν πέντε χρόνια στη φυσικομαθηματική της Αθήνας Ανάμεσα σε αριστερούς και δεξιούς ζηλωτέ. Μαθήματα δεν γίνονταν, τα εργαστήρια αναβάλλονταν για την άλλη εβδομάδα, γίνοντας συνελεύσει, πολιτικέ εκδηλώσει, παρατεταμένε αδιέξοδες συζητήσει, όπου συχνά η βία που υπόβασκε ξεσπούσε με τρόπου αναπάντεχους. Ένιωθε ότι ζούσε σε μια μικρογραφία ολοκληρωτικού καθεστώτο, σε συνθήκε σοσιαλφαφισισμού, μαζική τρομοκρατίας. Οι κομουνιστές, κινεζόφιλοι, σοβιετοφίλοι, ρουμανόφιλοι, τροσχιστές, μου φα... τις φαίνονταν εν δυνάμει πολιτικοί εγκληματίε. Ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν εναντίον των τυράννων τα μέσα των τυράννων. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για κομματικά καθήκοντα και άλλα παρόμοια. Λέει λοιπόν, κάθε μέρα σκεφτόμουν, «Πρέπει να φύγω από την Ελλάδα, να φύγω, να φύγω για πάντα. Μικρή πόλη, μεγάλη κόλαση. Ενσταθώ στο κέντρο του κόσμου, για περασμένη από τις ακτίνες του ήλιου. Αλλά ποιο είναι το κέντρο του κόσμου? Δεν έχω καμιά θέση εδώ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Αλλά δεν μπορούσε να φύγει. Έβγαζε λιγοστά χρήματα, μεταφράζοντας και διδάσκοντας αγγλικά και γαλλικά σε αυσοτιστήρια ξένων γλωσσών». Έτρεχε από το ένα φροντιστήριο στο άλλο, όπως πολλοί φοιτητέ. από το Παγκράτη στα λιώσια και έπτα στη πλατεία μαβίλι. Μας λέει, σκεφτόμουν, τι θα απογίνεις, σε όλη σου τη ζωή θα δουλεύεις στα φροντιστήρια, τι θα απογίνεις. Για να συμπληρώσει το εισόδημά τη μετέφραζε λήματα για ζωολογικές και φυτολογικές εγκυκλοπαίδειες έπαιρνε μαθήματα αλληνογραφίας γύρω από διάφορα γνωστικά αντικείμενα συσσωρευμένα πτυχία και πιστοποιητικά σπουδών Όλες οι απαιτήσει για υποτροφίε έγιναν δεκτές αλλά μετά από τόσο μεγάλο κόπο ώστε δεν είχαν πια καμία αξία Παρόλα αυτά μας λέει ότι πίστευα το πιστεύω ακόμα ότι η γνώση είναι αυτός σκοπός Δεν σπουδάζεις για να σπουδάζεις επειδή Παρ' όλα αυτά μας λέει ότι στη Φυσικομαθηματική δεν κάναμε μαθήματα, ούτε εργαστήρια. Στήναμε καβγάδες δίθεν πολιτικούς. Πολλοί φοιτητέ έκαναν αποχές και καταλήψεις. Δεν τολμούσε να τους αντιμιλήσεις. Δεν ήξεραν τι είναι δημοκρατία, ούτε σκόπευαν να μάθουν. Οι φοιτητικέ συνελεύσεις διαρκούσαν ολόκληρες μέρε και νύχτες. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για το περιεχόμενο των σπουδών, για το κτηριακό μας χάλι, για τη γενική ελεϊνότητα, την οικονομική και την αισθητική, για τη σύγχυση του μυαλού και τη ρηπαρότητα των σωμάτων. Όταν ήρθε η μεταπολίτευση, εξαπολύθηκε ομία αναρχία στην Εκουμένη. Οι περισσότεροι άνθρωποι στράφηκαν στο κομμουνισμό σε περιόδους φασισμού. Οι αντιφασιστές ταυτίστηκαν με τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές έγραψαν την ιστορία. Την ιστορία όμως δεν τη γράφουν οι νικητές, τη γράφουν οι τιμένοι. Τι σκεφτόμουν εκείνο το καιρό? Δεν είμαι σαν εσένα. Δεν θα γίνω όμως ποτέ σαν εσένα. Διαβάσαμε λοιπόν τι μας είπε αυτή η φοιτήτρια, ε, η τότε φοιτήτρια. Βλέπουμε πολλές ομοιότητες με την σημερινή κατάσταση. Ίσως έτσι μας τις περιγράφει με έναν πιο έντονο τρόπο και συναισθηματικά φορτισμένο. παρόλα αυτά με τον έναν με τον άλλον τρόπο λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Και έτσι διαβάζοντας βρήκα πολλά κοινά σημεία τουλάχιστον προσωπικά με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Ε, και πολλοί άλλοι φοιτητές ξέρω ότι θα βρισκαν πολλά κοινά σημεία, όπως εκεί που λέει ότι πρέπει να φύγω από την Ελλάδα, να φύγω. Ότι αισθανόταν α, ότι η χώρα την, α, την δεσμεύει, την, την, πνί, την πνίγει και ότι δεν μπορεί να κάνει το άνοιγμα της πραγματικότητα. Ότι η πραγματικότητα που ζει δεν την ικανοποιεί και ότι ίσως θα θέλει να είναι διαφορετικό το επίπεδο των σπουδών της, και το μέλλον που θα ήθελε. Όλα αυτά όμως, μαζί με το προηγούμενο απόσπασμα, αντικρίζονται από ένα αίσθημα απογοήτευσης. Γιατί να βλέπουν τόσο απογοητευμένοι πια τη ζωή κάποιοι νέοι άνθρωποι όπω εμάς. Κάποια πράγματα, ναι, ε, ε, συμφωνώ ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά όμως Μπορούμε να τα δούμε τόσο κάθετα, ώστε να μην βρίσκουμε λύση αυτά τα προβλήματα. Δεν θα μπορούσε κανένας να πει κάτι τέτοιο, αλλά ανεξάρτητα από την προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου, που μπορεί με τον έναν με τον άλλον τρόπο να βλέπει τα πράγματα είτε πιο απεσιόδοξα είτε πιο αισιόδοξα, είναι αυτό που λέμε, πώ βλέπει το ποτήρι μου, η αντικειμενική πραγματικότητα να δείχνει κάποια αρνητικά στοιχεία που προφανώς επηρεάζουν όλους τους φοιτητές και δεν μπορεί κάποιος απλά να κλείσει τα μάτια και να πει ότι όλα είναι καλά και θα πάμε καλά και το πτυχίο μαύρο θα θα αναγνωριστεί και ότι θα έχω τα ωφέλη που μπορεί να έχει κάθε φοιτητής. Ωραί... Ωραία όλα αυτά, αλλά όμως η ίδια κοιτάει την παιδεία ως ένα φαύλιο κύκλο των προηγούμενων αποτυχημένων ε, τρόπων παιδείας και δεν κοιτάει αισιόδοξα, προκειμένου η ίδια να μπορέσει να αλλάξει κάποιο, κάποια, κάποιους τρόπους οι οποίοι την κάνανε να απογοητευτεί τόσο. Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε αυτή την θετική οπτική που μας λέει σε λέξη. Ε, Όλοι τη βλέπουμε έχω την εντύπωση. Ο καθένας όμως από τη δική του προσωπική ιστορία και διαμορφωμένη γνώμη. Αλλά πώς νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι μαζικό που να βελτιώσει την κατάσταση. Παραδείγματο χάρη η ίδια η η ίδια η μαθήτρια η φοιτήτρια, Τότε, πρώην φοιτήτρια ναι ναι, ναι. Ε, έλεγε ότι γινόταν στη φυσικομαθη, στη φυσικομαθηματική μαθηματική γινόταν μάθημα αλλά γινόταν ε, ένα μία μεγάλη φασαρία για όλα τα άλλα εκτός από τα ουσιαστικότερα θέματα που πρέπει να κοιτάνε Πραγματός χάρη μπορούμε όλοι μαζί να ευαισθητοποιηθούμε για τα ουσιαστικότερα θέματα της σχολής μας, όπως η ίδια λέει ε, τα σημεία που στεγάζονταν στη σχολή, ε, τα έδρανα, τε, τε, τε, τα διάφορα μέρη που χρησιμοποιούσανε. Είναι κάποια σημεία τα οποία αξίζει να ενδιαφερθούν όλοι οι φοιτητές και όχι μόνο κάτι γενικό και αόριστο, γιατί μέσα από τη... μέσα από... Τε, αμα είσαι και σκέφτεσαι κάτι γενικά τότε δεν καταλήγει σε ένα σωστό δεν καταλήγεις κάπου σωστά αλλά καταλήγεις κάπου γενικά και ανούσια Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν όλες αυτές τις θετικές κινήσεις ε, με την καλή διάθεση πολλών φοιτητών που δεν ε, αλλήμονο περισσεύει καλή διάθεση από τους περισσότερους φοιτητέ, και όλοι αγανακτούμε και όλοι θέλουμε να τα βελτιώσουμε τα πράγματα να φτιάξουμε τα κτίρια μας να έχουμε καλύτερους καθηγητές, καλύτερα συγγράμματα παρά όλα αυτά Πολλές φορές όσοι έχουμε προσπαθήσει έτσι να έρθουμε αντιμέτωποι με την ισχύουσα κατάσταση βλέπουμε ότι τα εμπόδια είναι αρκετά. Ίσως μονομένα να καταφέρει κάποιος να... να βρει μια σωστή λύση. Βέβαια είδαμε ότι όπως η κοπέλα αυτή η Μελίνα που είδαμε στην αρχή της εκπομπής, αποφάσισε και ύψωσε το, το ανάστημά της, είχε τις ανάλογες ε, επιπτώσεις στη ζωή της. Ε, κάθε αγώνας έχει και... Τις δυσκολίες του. Τις θυμός. δυσκολίες του έχει, ναι, τις απώλειές του, θα μπορούσαμε να πούμε. Ε, βλέπουμε ότι η της βίας στο πανεπιστημιακό χώρο ε, υπήρχε και στη φυσικομαθηματική τότε με τη φοιτήτρια και τώρα πολύ απλά με τα γεγονότα που έγιναν στην νομική όμως όλα αυτά άμα ε, τα κοιτάξουμε από πολύ παλιά η έξερση της μαθητικής βίας δηλαδή από τα μαθητικά χρόνια των παιδιών είναι ένα βασικό φαινόμενο που μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Ναι, προφανώς οι φοιτητές που ασκούν τέτοια βία ε, στο πανεπιστημιακό χώρο ή έχουν αυτή την συμπεριφορά, δεν έγιναν ξαφνικά έτσι. Έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ε, τα παιδιά πλέον αντιμετωπίζουν καθημερινά τη μαθητική βία ή αλλιώς τη σχολική βία. Ότι καθημερινά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που... Ε, Συνομήλικοι, οι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, ασκούν πολλαπλής μορφής βία στους μαθητές τους. Λέει, λοιπόν, η είδηση που βρήκαμε ότι διαστάσει επιδημίας στην να πάρουν οι άγριε συμπλεκές μεταξύ μαθητών. Δεν υπάρχει μαθητή σχολείου που να μην έχει υποστεί ή ασκήσει ο ίδιος λεκτική βία στους μαθητές του. Τα περιστατικά που καταγράφονται σε σχολεία τη θετική και τη περιφέρεια πολλαπλασιάζονται συνεχώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδα Το Έθνο τη Κυριακή, μέσα σε 15 μέρε καταγγέλθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας 5 περιστατικά ακραία μαθητική βία, ενώ τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκαν περισσότερα από 100 κρούσματα επιθετικότητα στα σχολεία. Ο ειδικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση ο κύριος Κοντογιάννης, ύστερα από εισήγηση του συνήγορου του παιδιού, απέστειλε προημερών εγκύκλιο για την αντιμετώπιση της βίας και τη επιθετικότητας μεταξύ των μαθητών. Ο συνήγορος επισκέφθηκε σχολεία και διαπίστωσε ιδιαίτερη ανησυχία στη σχολική κοινότητα για την εξάπλωση βιαιών συμπεριφορών. Την ίδια στιγμή και ενώ το σχολείο έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης για την πρόληψη τη ευθετικότητας, κάνει ελάχιστα ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα παιδιά παίζουν ξύλο σαυλέ και οι καθηγητές δηλώνουν απλοί Η Οι δύο που σημειώνεται στα σχολεία είναι είτε λεκτική ή σωματική ή ακόμα και ηλεκτρονική που αναπτύσσεται μέσω ίντερνετ και κινητών τηλεφώνων. Ε, αυτοί οι μαθητές, αυτά τα παιδιά που ζουν καθημερινά στην ε, κοινότητα, τη μικρή κοινότητα του σχολείου, ε, βλέπουμε ότι είναι απλά το προμήνυμα για τους αυριανού φοιτητές μας, που αν κάνουν κάτι, προφανώς ε, αυτό προέρχεται από την παιδική του ηλικία από την άδεια και την άνεση που έδωσαν κάποια διάφοροι ίσως δάσκαλοι ή και την ανεκτικότητα που αντιμετώπισαν στο εκπαιδευτικό σύστημα ή ακόμα και από κάποιους γονείς που δεν βρέθηκαν να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους και να τους δείξουν τον σωστό δρόμο. Αυτό ίσως ήταν ένα βήμα παραπέρα γιατί προσπαθήσαμε να δούμε λίγο πίσω από τα φαινόμενα πίσω από τα περιστατικά, καθώς ε, οπωσδήποτε ε, πάντα για να ερμηνεύσουμε κάτι ε, και να δικαιολογήσουμε κάποιες καταστάσεις πρέπει να βλέπουμε αρκετά πίσω από τα πράγματα. Οπότε άμα καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο της βίας από την παιδική ηλικία, ίσως λιγοστέψουμε και αυτά τα φαινόμενα στο Πανεπιστήμιο αργότερα. Η βία αποτελεί παθογένεια της εποχής και αυτό οφείλεται από την εξάρτηση των παιδιών από το διαδίκτυο που πολλές ισοσελίδες ε, ριζώνουν μέσα στα παιδιά τη βία μέσα από διάφορα ε, παιχνίδια ε, στρατηγικής πολέμου. Ε, καθώς όμως και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία αναμφιβόλως αποτελούν ένα μεγάλο αίτιο για την έξαρση της βίας και, πο, και δι της σχολική βίας. Ε, όλο αυτό ε, καταλήγει στον τραυματισμό ή ακόμη και, και στις ψυχολογικές διαταραχές διαφόρων παιδιών οι οποίες, τα οποία ε, ε, ε, ε, ασκούν σε αυτά τη βία. Κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν επηρεαστεί. Ε, όμως, αξίζει όμως να, σημειώ, να σημειώσουμε Ποιοι παράγοντες ε, αποτελούν και ενισχύουν τη βία Πολύ χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε Ότι αποτελεί η έλλειψη επικοινωνιακής ικανότητας Η ανεπαρκής γονική υποστήριξη Παιδιά τα οποία δεν ζουν μέσα σε ένα κλίμα οικογενειακής ευμάρειας ε, Κακοποίηση των παιδιών Η φτώχεια και ο είναι αποτελούν κάποια ηχηρά ε, αίτια για την έξαρση της ε, βίας. Ε, η στάση και συμπεριφορά των παραβατικών μαθητών αποτελεί μικρογραφία του οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, η πρόληψη πρέπει να στηρίζεται στην ολιστική αναπαλαίωση την υιοθέτηση διδακτικών μεθόδων που προάγουν την πειθαρχία, παράλληλα και την αίσθηση τη δικαιοσύνη. Οι πειθαναγκαστικοί μέθοδοι, οι άδικες τιμωρίες, η πειρμοδοτικοί ορισμένων μαθητών δημιουργούν αρνητικά πρότυπα που αναπαράγουν τη βία. Η οικογένεια, το σχολείο, το περιβάλλον και τα μέσα αποτελούν ε, κάποια από, τα, από τους φορείς οι οποίοι μπορούν να καλλιεργήσουν ε, μια ποιότητα ζωής και υγείας για τα παιδιά και για τα άτομα τα οποία ασκούν τη βία. Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται μέσω της κατάλληλη χρήσης μεθόδων και τεχνικών να μείωσει ή ακόμα και να εξαλείψει φαινόμενα όπως αυτό της σχολικής βίας. τα ήταν και απόψε ψεδοκαταγραφές, ε, προσπαθήσαμε με τη βοήθεια των ειδήσεων τη επικαιρότητα να έτσι δούμε την πραγματικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια και να προβληματιστούμε από τα τελευταία γεγονότα. Νομίζω ο καθένας έχει να πάρει κάτι από αυτά. Ελπίζουμε όλοι στο καλύτερο, δυνατό που μπορεί να γίνει και έτσι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ο καθένας και σε προσωπικό αλλά όσο μπορούμε και σε μαζικό επίπεδο. και απόψε ψηλοδεκαταγραφές, μαζί σας ήταν ο Αλέξης Παπάς, καλό βράδυ, ο Δημήτρης Γιάγκου, γεια ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου, κανό βράδυ, και η Ελισάβε Σαλιβέρο Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Τα διοκαταγραφές. Η χήρη μα παρέμβασης στη φλιαρία του λόγου. Η ραδιοφωνική συντροφιά της χριστιανικής φιλετικής ένωσης καταγράφει τον παλμό της επικεροττάς στους 91,2 εθέμ της πυραίκης εκκλησίας.